Στοίχη 16-18. Η δύναμη της προσευχής. 16. 18 η δυναμη της προσευχης 16 Γενικώ δεν σα προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τα αμαρτία σας και να εύχεστε ο ένα υπέρ του άλλου δια να όχι μόνο από τα σωματικά, αλλά και από τα ψυχικά σας ασθενεία σα. Έχει μεγάλη δύναμη η νηδέησης του δικαίου και ενεργεί χειρό και αποτελεσματικός φέρουσα μεγάλα σοφελίας. 17. Ο Ηλίας ήταν το άνθρωπος που είχε την αυτήν ασθενή φύση με ημάς και προσευχήθηκε για να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης τρία έτη και μήνας έξι. 18. Και πάλι προσευχήθηκε ζήτησε να βρέξει και ο εδο και βροχήν και η γη ευλάστησε τον καρπόν της.